Υπήρξε μεταναστευτικό λαός Η ράτσα του οποίου... Μα καλά θα υπάρχουν ράτσες Ναι, φυσικά παιδί μου υπάρχουν Κοντά καθημερινά Στα σταυροδόμια που συναντιούνται Γιατί Παιδί μου, η πρόνοια είναι πρότυπο Στάδιο της προνοητικότητας Δίκαιος ευθυνοδητημός στα σύνορα Δύο μεγάλου πόλεμοι Ρυθμός Και γιατί δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό Κάνουμε